αλλά λάβουμε ότι ο δεν έχει ποτέ την ανάγκη να μπει μια εκκλησία να ανάψει ένα κερί. Δεν υπάρχει κάποιο στην πόρτα να εκκλησία. Για να είσαι πάντα σω ο κύριο δεν έχει αισθανθεί ποτέ την ανάγκη να μπει σε μια εκκλησία να ανάψει ένα κερί. Δεν υπάρχει κάποιο στην πόρτα να τον ελέγξει. Είμαστε πολιτική ζωή 2021. Τι τούπε, Τάπα. Τάπα τρελή. Εδώ ο συγγέτης με τρει γλώσσε μορφωμένο. Με τον μιλάει τα γερμανικά καλά, τα γαλλικά καλά, τα αλβανικά καλά. Δεν τα λέσασταν. Στη Γερμανία μιλάει καλά γερμανικά, στην Αμερική καλά αγγλικά και στο Παρίσι καλά με τον Μακρό καλά γαλλικά. Και είπε το ατράνταχτο επιχείρημα στον αρχηγό τη αντιπολίτευση: Δεν έχει ανάψει καιρή. Αλειτουργείται. Ναι, αυτό αλλάζει τα πάντα. Oh, hey, Μιλάμε Ο πολιτικό διάλογο ανέβηκε χτε κατευθείαν. Περισσότερο από όταν έλεγε την Παζιάνα Στεφάνοτη. Ναι, το πει, δεν το έχει πει αυτό. Όχι oh, αυτό, το κύκλο. Ο ναι. Αλλά να μην έχει ανάψει κερί ο άλλο. Hey, να μην έχει πάει στην εκκλησιά την πόρτα. Στι εκκλησίε στην, στην εκκλησιά, πόρτα ή μπρο στην εκκλησιά. Ναι, όλα άλλος, μαζί Οτιδήποτε. Ή περά του πέρα κάμπου. Έχει εκλεισιάσει στους κάμπους ε, Τι πήγε ε, ο άλλο κα... πέρα κάμπου να προσευχηθεί και ήταν και μια κοπέλα. Τι λέει, δεν τα θυμάμαι τώρα. Δεν ήταν βάταμα στους κάμπου. Όχι, ήταν περάστο πέρα κάμπου. Χριστιανικό ήταν το τραγούδι. Είναι Μην ένα το το μοναστήρι. Αντιληφθεί. Ο πανικοπελιέ, τώρα το θυμήθηκαν. Ένα Α, στο ίδιο θέμα είμαστε. εντάξει. Δεν έχουμε. Ο ένα ανάβει καιρή και ο άλλο δεν ανάβει. Να επιλέξουμε θέλω. Και ο άλλο βίνει ζωέ. Ο και ο άλλο ανάβει Να επιλέξουμε στι εκλογέ αυτόν που ανάβει Πώ θα πάει μπροστά η χώρα, ε, Υπάρχει κριτήριο. Θέλω να πω: Να υπάρξει Όχι, κριτήριο. Δεν μπορεί να. Μην πει κανεί ότι για στα... Όχι, με την εκκλησία Όχι, έχουμε και τον οικονομικό μετά που θα πει δεν είναι για ψηφοθυρικού. Αν είναι θα... δυνατόν. Αυτά τα είπε χθε στη συνέντευξη. Ότι έδωσε... το έχει πήγε τρει και μία, μην τα βάλει με την εκκλησία. Κανένα Όχι. τέτοιο θέμα. Τα είπε στη συνέδριο που έδωσε χθε βράδυ στο ΩΜΕΚΑ, στη Ράνια Τζίμα και στο Γιάννη Περτεντέρη και μιλώντα για τη... γιατί δεν πήρανε μέτρα για τι εκκλησίε είπε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να ελέγξει την είσοδο της Εκκλησίας. Ενώ όλοι οι άλλοι είχαν τόσα χρόνια κάποιον που περίμενε να έρθει πανδημία να ελέγχει. Ο, το, ο, το παπουτσάδικο, ας πούμε, το κουρίο, ναι, ναι, έχει τον ένα άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν έχει να ακούσουμε το πλήρες κείμενο για να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν υπήρχε τρόπο εφαρμογή του μέτρου, θα το συζητούσα. Και αν υπήρχε τρόπο αυτό κύριο ταιντέρεια και δενζίμα να το εφαρμόσουμε. θα αρνητικός... Στο γενικό εμπόριο, γιατί θεωρείται μόνο να... εύκολο αν... έμπορο, ο οποίο έχει μόνο του ένα μαγαζί. Γιατί υπάρχει κάποιο στην πόρτα στην εκκλησία, πολλέ φορέ δεν, δεν υπάρχει εκκλησία. Πολλέ φορέ δεν υπάρχει κανεί. Δε, Στον γενικό υπάρχει ένα υπεύθυνο που έχει το μεγάλη. Η εκκλησία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει υπεύθυνο. Ένα ανοιχτό χώρο λατρία. Ότι δεν υπάρχει υπεύθυνο στην εκκλησία το έχουμε αντιληφθεί γενικώ. Υπευθυνότητα καμία. Έτσι κι αλλιώ. Ναι, αλλιώ το είπε, αλλιώ θα είναι εσύ. Σωστά. Και, ναι, ναι, το δικό σου το, το στόμα. Ωστόσο, δεν είναι ένα στα κεριά πάντα έξω. Κάθε που, εκκλησία. Που κάθε, κάθε εκκλησία. Έχει του ιερεί που την ώρα τη λειτουργία είναι απασχολημένοι. Έχει, okay. Έχει τον νεοκόρο που επίση είναι απασχολημένο. Έχει και ένα συμβούλιο και μια επιτροπή που διαχειρίζεται. Το που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι Όλη, γύρω ναι. από κάθε εκκλησία που εθέλοντες. σε κοιτάει μισό μάτι αν 20 λεπτά ναι, ή 50 ναι okay, οκ δεν φαίνονται αυτά Επικριτικά, υπάρχουν εθελοντές και εν yeah. πάση περιπτώσει άμα ήθελε η κυβέρνηση να πει θα ελέγχεται στην πόρτα τι θα γίνει ήδη βγήκαν μητροπολίτες, βγήκε ο μητροπολίτης Μητυλίνης και λέει θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι Πώ θα το ελέγξει τη Μυτιλίνη. Δεν είπε μόνο ότι. Είπε να υποχρεώσει και του ιερεί να, να, να εμβολιαστούν, αλλιώ θα μπουν σε αργία. Άρα ενδιαφερόντουσαν για την υγεία των πολιτών αυτή η κυβέρνηση, η Κοινέα Δημοκρατία και όχι για ψήφου, γιατί τώρα σκοτώνει κόσμο. Νομίζω έχει πάρει κόσμο. Πάνε, πάνε στον άλλο κόσμο στέλνουν. Κανονικά κόσμο με όλα αυτό. Αν στον άλλο ήθελε... κόσμο τι είναι στον άλλο κόσμο όμω. Του στέλνουν πιο κοντά στο Θεό. Ναι, αυτό ακριβώ. Τι είναι, Χριστιανοί. Θέλανε, τι θέλανε, αυτό θέλανε. Αν ήθελαν και να μην ψηφοθυρίσουν πάνω στην υγεία όλων μα. Θα το είχαν επιβάλει τον έλεγχο 1,5 πόρτα. Ένα μισή χρόνο τώρα, Ένα γενικώς. μισή χρόνο, αλλά έχουμε με την εκκλησία έχουμε... Θα μην πω τι ακριβώς, έχουνε γίνει. Έχουνε φουσκώσει πάρα πολύ. Και... Τσουρέκια. Ναι, κα... κατα... ναι, περίπου Καταλαβαίνουμε όλοι τι... τι γίνεται. Και εδώ, επειδή πάνε στην εκκλησία, αν ενδιαφερόταν για αυτούς, θα έβγαινε ένα ωραίο διάγγελμα και θα το... Πούλαγε κιόλα για τη ζωή σα. Σε, σε κανένα τετραγωνικό μέτρο αυτού του τόπου δεν θα κινδυνεύετε. Εκτό και αν έχει πάρει απόφαση να λύσει γρήγορα το συνταξιδετικό. Ε, κάτι τέτοιο γίνεται. Τώρα τι θα σου πούμε, τι Όλα αυτά. αυτά όλα αν το πει ιδέα όμω στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσα, δεν πιστεύει ότι πάνω το μισό Υπουργικό Συμβούλιο θα προθυμοποιηθεί να πάει να ελέγχει εκκλησίε. Ναι. ο Άλβαν. Εγώ. Ο Κυρανάκη. Ο θα είναι κυρανάκη. Πέντε εκκλησίε εγώ. Θα βάλουν ένα παπαδάκι μπροστά. Θα μπορούσε να μπει ένα παπαδάκι, διμένο αναλόγω. Και, <Το> θερμο... και να θερμομετράει. Του παπαδάκιου, τη στολή. Αυτό που φοράει τι Και να θερμομετράει και να ελέγχει του εμβολιασμού. Να, τα ναι. παπαδάκια. Κολλάει τα μυαλί. Δεν μου το παπαδάκι Τίποτα Κολοβαράει Περιμένει είναι, την ώρα να βγάλει το εξαπτέρικο. Δεν το λοβαράει. <laughs> περιμένει να βγάλει το εξαπτέρικο. Το περιμένει τι σημαίνει. <laughs> το παπαδάκι συνήθω πέφτει έχει σχολείο το πρωί αυτό. Κυριακές δεν έχουνε. Μιλάμε για τις Κυριακές. Ας κυριακές κολλάει μόνο. Ναι, μπορώ, είναι καθημερινές. Αν θες καθημερινή να προσκυνήσει τα γίνη. Καθημερινή δεν έχει τόσο δεν έχει προσέλευση το όσο τις ε, καθη... Αυτό Κυριακές. Αυτό εννοούσε ο Κυριακός. Αυτό ε, εκεί ενώσω. δεν έχει άνθρωπο. Το, το παπαδάκι, να το παπαδάκι πάει... θα πάει σχολείο, ενώ πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι. Τσι... Ε, ο... <laughs> ο... Έπεσε ένα ταβάνι στη σχολή. Έλα, καλά, Πώ κάνει έτσι τώρα, έπεσε ένα ταβάνι. Σε ένα Λένε... σχολείο έπεσε όλη η ψευδοροφή. Κάτι θα πάνε. Να πέσει παιδάκια. το ταβάνι λοιπόν, να με πλακό και έπεσε. 23 παιδάκια μέσα, ευτυχώ κανένα δεν έπαθει τίποτα. Είναι συγκλονιστικό ήτανε, το βίντεο. Η γάτα η δασκάλα από ό,τι κατάλαβα. Γιατί είδε μια ρογμή και του άφησε να φύγουν νωρίτερα. Το είδε να έρχεται το κομμάτι. Στο site το έχουμε αναρτήσει. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο. Η μία επόμενη μέρα, σαν να έχει βομβαρδιστεί η αίθουσα. Ναι. Αυτά είναι θέματα δήμων, η συντήρηση των σχολείων κτλ. κτλ. Και βέβαια τα κονδύλια που παίρνουν από το κράτο, αλλά. Ο Κυρανάκη λοιπόν. Α, τι έκανε, και καινούργια υπάρχει, Όχι, όχι, όχι. Α. Υπάρχει ένα θέμα αν η κυβέρνηση με τα προχθεσινά μέτρα, αυτό με τι εκκλησίες, που μπορεί να μπαίνει όποιο θέλει ελεύθερα, αν έχει συνονοηθεί με τι εκκλησίε ή δεν έχει συνονοηθεί με τι εκκλησίε. Ποιο, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Ναι. Τι με την εκκλησία. Α. Για τον έλεγχο, Υποκυριάκο. Δεν Μα, τι συνεννόησταν να υπάρχει παιδί μου, ή στην αστυνομία που χθε τον Άγιο Δημήτριο που έκανε κουμάντο ο παπά και του κάνανε ματάκια. Ναι, ναι. Τι συνεννόησταν. <laughs> να... να, αυτό είναι συνεννόητο. Το κάναμε, έκανα νεύμα. Εσύ τα λε αυτά. Η κάμερα, ο βίντεο. Δεν ξέρω τι λέει κάμερα. Ο Κυριανάκη λέει άλλο. Κύριε Κυριανάκη, αν λένε οι Ιεροί ότι μπορούν και... να κάνουν τον έλεγχο, για ποιο λόγο να μην, να μην ε, ε, ε, μπει ο έλεγχο και στου πιστού. Αυτό λέει ο κύριο Γιαννήτη. Εγώ είμαι σίγουρο ότι ο Ελληνό Πρωθυπουργό προφανώ για να πάρει αυτή την απόφαση mm -hmm. συνεννοήθηκε με την ηγεσία τη Εκκλησία. Είναι προφανέ ότι συζήτησε και συνομίλησε και αποφάσισε μαζί με την Εκκλησία όπω κάνουμε κάθε φορά. Αυτό το είπε ο κ. Ρανάκη σήμερα το πρωί. Είναι προφανέ όντω. Ω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αποφάσισε. Μαζί όχι, όχι. με την Εκκλησία. Η, η, η Εκκλησία αποφάσισε πάντω. Ο Κυριάκο δεν ξέρω αν είχε λόγο. Δεν με νοιάζει, να εκτεθώ. Όχι, όχι, να εκτιθώ είναι το σωστό. <laughs> Διότι αυτά είπε ο Κυρανάκη στο Όπεν και στο άλλο κανάλι που ήταν ο οικονόμο, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, mm -hmm. είπε άλλο. Ρωτήσατε την Εκκλησία και σα είπε ότι έχουμε αδυναμία λέγου. Ναι ή όχι. Δεν μα έχει πει η Εκκλησία κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Άρα, το το ζήτημα είναι ότι αντιλαμβάνεται ο καθένα, κύριε Δελατόλα. Ποια μέτρα, με βάση την κοινή λογική, μπορούν να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν και ποια όχι. Ο οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει δεν ρωτήσαμε την Εκκλησία. Ο Κυρανάκης λέει ρωτήσαμε την Εκκλησία. Κάποιον του ξέφυγε. αυτό σου είπα του ξέφυγε. Δεν ξέρω. Ε, του Κυρανάκη μάλλον. Μπορεί και τα δύο να έχουν γίνει ή μπορεί τίποτα από τα δύο. Να ναι. εικάζουν, τι θέλει η Ιερασύνοδο, Ελευθερία μέσα στους ναούς, μπείτε Γιούρια. Μπείτε λοιπόν, Γιούρια. Αντίστοιχα, ρωτήσατε να σου πείτε και του εγώ, ή του λιανεμπόρου. Όχι, βέβαια. Έγινε τέτοια κουβέντα, ολίγα. Όχι, Λέω, κουβέντα δίνει. να Α. γίνει. Ε, στο, στο μετρό δεν που, καθ, που κάθε μέρα γίνεται τη λειτουργία. Ποια ξέρουμε. Για την Αθήνα, μιλάτε, Α, για την Θεσσαλονίκη, ναι. δεν έχω πάει να δω πώ λειτουργεί Α, το μετρό ακόμα. Στην Αθήνα λοιπόν, σήμερα πάλι φωτογραφίες από το σταθμό του συντάγματος. Νομίζω το πρόβλημα είναι οι φωτογραφίες. Αυτό ακριβώ είπε και η διοίκηση του μετρό. <laughs> <laughs> <laughs> και έστειλε <Ωραία. laughs> <laughs> <laughs> τι security Έστειλε του security Και λέει: Μην φωτογραφίζετε. Είπε <laughs> στον κόσμο: Μην φωτογραφίζετε. Λύθηκε το πρόβλημα. Θέλει <laughs> η κυβέρνηση, <τι>... όταν έχει θέληση. Μήπω <mix> <και πολιτική> είχε <υπάρχει> αρχαία κάτω. Αν είχε αρχαία στο μετρό. και απαγορεύεται η φωτογραφία. Δηλαδή, βαδίζεται ο κόσμο και σηκώνουν όλοι κινητά και φωτογραφίζουν. Το είδε στο 902 στο πόρτο. Σενα βλία ξαφνικά. Λέει την κάγκα στο μετρό από κάτω. Πάει, στείλαν μια security η γυναίκα η έρμη και αυτή τη EPD και σπήγαινε και λέει: Μην βγάζετε φωτογραφίες Σεξιστικό αυτό που λες εντάξει. Μα ήταν, ήταν άντρας, λέει, Όχι, ήταν γυναίκα. Α, yeah. Δεν λέω και ότι ήταν Α, Αυτό ήταν. Yeah. Όχι, αυτό ήταν. Yeah. ήταν. Έρμο θα ήταν, όποιο και να πήγαινε. Πα σε κόσμο που τον έχει στιβαγμένο <laughs> και του λε: <laughs> Μην <«Μι> βγάζετε <laughs> φωτογραφίε. Που η μόνη λύση εκεί να ανασάνει είναι φωτογραφίε. Μπα και λυθεί το θέμα. Επίση θα μπορούσε να πει: Δεν βγάζω φωτογραφίε. Το χέρι το έχω πάνω γιατί δεν χώραγε κάτω. Δεν ξέρω τι υπόθηκε. Αλλά όμω απαγορεύονται φωτογραφίε. Φωτογραφίε έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο, ειδικά στη σημερινή μέρα και από το σταθμό Μα, του 80. Γιατί μόνο σήμερα έτυχε να είναι σήμερα και χθε έτσι ήταν και προχθές. Κάθε μέρα είναι έτσι. Οι ίδιοι πάνε στην Στα λεωφορεία, αν δει, γίνεται μέσα η χαρά τη Μασχάλη. Προ τη μήν τη ΕΡΤ, βλέπαμε στο δελτίο των 12, είχε ε, πολύ ωραία εικόνα ρεπόρτερ μέσα στο λεωφορείο που πάει στην Κομωτινή από την, από την, από την πόλη στο, στο πανεπιστήμιο. Ήταν γεμάτο φοιτητέ. Ο ένα πάνω στον άλλο. <laughs> Ο ένα ωραίο Έβγαινε πολύ καθαρή εικόνα και το έδειξε η ΕΡΤ. Κάνε εντύπωση. Αυτό. Ένα δεν τοπικό, το ένα το, τοπικό λεωφορείο, yeah. αλλά yeah. μέσα γεμάτο φοιτητέ και περιέγραφε πολύ ωραία ρεπόρτερ και εν κινήσει και ωραίο το λεωφορείο. Βλέπει και τα πλάνα έξω και την ποιος πόλη. Ποιο το έχει αυτό το ρεπόρτερ, α πούμε. Η το, ΕΡΤ, ΕΡΤ, ah, το yeah. δελτίο τη ΕΡΤ στι 12. Yeah. Και δεν δε μαζεύετε, θέλω να πω. Έχει yeah. μαζευτεί. Δεν μαζεύετε η υπευθυνότητα τη κυβέρνηση. Είναι δεδομένη, ενδιαφέρεται για την υγεία του ανθρώπου. Νομίζω όμω τόσο δεν είναι. Και όλα στην κυβέρνηση τα ρίχνουμε. Τα stories. Αυτά κάνουν τη ζημιά, τα stories, οι φωτογραφίε. Ο Ζούκεμπερ. Υπήρχα... Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα είχαμε κορονοϊό. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Όλο έχει διωγγωθεί από εκεί. Τα οποία, βέβαια, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι μεταδοτικά. Κολλάνε πολλέ ασθένειε. μια εβδομάδα ασχολούμαστε με τα social media και τα Instagram, με το ποιο θα. Ε, πια είναι χοντρή με ρίγια και το χορευτή, τον ανθίπο celebrity και όλο αυτό. Το Instagram, λοιπόν. Ο Ζούκεμπερκ Δεν υπάρχει ως Τώρα που ανακοίνωσε ότι Κάμερα σε μένα 23.10.10 <laughs> 10. Τώρα που ανακοίνωσε ο Ζούκεμπερκ ότι Το facebook πάει στο η μετά Η εταιρεία του facebook θα λέγεται μετά Ναι ε, δε ανακοίνωσε και το metaverse Ναι θα Καλώς ναι... το μετά είναι το τόπο βαρουφάκης, είναι κλεμμένο Καλά δεν το συζητάμε και και Ο Έλληνα έχει δίκιο τώρα, ε, τώρα... Και ο Ζούκεμπερκ μάλλον έχει η ελληνική ρίζα Από το επίθετο το καταλαβαίνεις <laughs> Ζούκεμπερκου είναι Θέλω να πω ότι το Metaverse στην Ελλάδα γίνεται. Το μεταβέρ. Ναι, το μεταβέρ. Πού το ζει το μεταβέρ. Στο μετρό. Α, μετα... mm. Βλέπω εδώ τώρα η είδηση, τώρα η και ιερά Σύνοδος. Μόνο με τέστιο ανεμβολία τη στου ναού. Τι είναι αυτό τώρα. Η ιερά σύνοδο. το μυτσοτάκι. <laughs> Δεν ξέρω τι παίζει. Ε, να το, μου το στείλανε τώρα. Να το τσεκάρουμε εδώ. Το τσεκάρουμε γιατί όταν είναι κάτι. Το έχει δει. Ισχύει. Α, έλα Το λένε απ' έξω. Λοιπόν. Βγένει... Απ' τα αριστερά. <laughs> τι έγινε. <Σι> Όχι, θα κάνετε ό,τι λέει κυβέρνηση. <Στευθύλα> θα κάνετε ό,τι λέει η κυβέρνηση. Καλά, του τσίμπησε τσί, τις ψήφου, Τις πήρε. Α, περίμενα, το βλέπω κι εγώ. Προτρέπει του ονεμβολία τους να κάνουν rapid test. Α, προτρέπει. Ναι, ναι, ναι. ναι να και κι εσύ. Όπω μα στείλανε. Όπω μα Συνεργάτε. Λοιπόν, όλα αυτά να ξέρει με την εκκλησία και την προστασία των μελοθανάτων. Δεν γίνεται για ψήφου. Α, και τι γίνεται. <ΣΟ>, δεν ξέρω, το είπε ο κυβερνικό εκπρόσωπο σήμερα το πρωί, ο κύριο Οικόνο Δεν προσεγγίζουμε <χει> την αντιμετώπιση τη πανδημία με όρου ψηφοθυρικού ή πολιτικού κόστου. <χει> δεν προσεγγίζουμε την αντιμετώπιση τη πανδημία με όρου ψηφοθυρικού ή πολιτικού κόστου. <χει> πολύ καλό. Το άλλο με το τω το, το, το ξέρετε. Το <χει> <χει> <χει> <χει> αποδείξει αυτό ο Πρωθυπουργό και αυτή η κυβέρνηση σε πολύ δυσκολότερε και μεγαλύτερε <χει> συνθήκε. Ορίστε, ναι. το είπε, δεν μπορεί κανεί να πει ότι το κάνουν για ψήφους Δεν είναι η ματιά τους εκλογές Αφού το είπε επίσημη κυβέρνηση, τι συζητάνε, Ναι, τότε... εγώ, εγώ δέχομαι, πιστεύω Ναι, δεν είναι ότι το είπαν τα παπαγαλάκια του, Οπότε όχι, όχι. να μπάζει, το είπε έπει... Ισχύει, έτσι πηγή. ακριβώς, το είπε ο κύριος Οικονόμου Πάμε παραπέρα, ο κύριος Οικονόμου Είπε κι άλλα διότι χτες Ε, στη Βουλή εμφανίστηκε κρούσμα ο Κώστας Καραμαλής ο Υπουργό Μεταφορών ναι, ναι, ναι. Είχε μιλήσει χθε και στη Βουλή έχουμε ένα απόσπασμα, αν προλάβουμε θα το ακούσουμε Τα τζαμάκια εκεί θα πήγαν να γίνουν όλα Ποια τζαμάκια Στη Βουλή που μιλάς εκεί άδιασε, Βουλή, yeah, Το ξέρω, το κλείσαμε το Δεν είναι 50 συνένα όπως στις τάξει στις μαθητικές Αυτό ακριβώς είναι ένα θέμα Στις τάξη άμα βρεθεί ένα παιδί Δεν αδειάζουμε το σχολείο. Δεν έχουμε ίδια προτεραιότητα. Το κράτο πρέπει να έχει συνέχεια. Αν συμφωνήσουμε εκεί μέσα, τι θα κάνουμε. Ε, λοιπόν, ο Τα παιδιά οικονόμου... έχουν πολλέ τάξεις. Βουλή είναι μία. Παιδιά ξαναγίνονται. Ναι, ο καραμαλής... Πέντε λεπτά δουλειά. Δεν ξαναγίνεται. Ναι. Πέντε λεπτά. Ένα. Όχι, από το κοινό αν <laughs> <χρονοτρίφησε. Okay. laughs> ε, Ο λοιπόν, αυτό Γιατί αυτό το πρωτόκολλο και στη αυτό το πρωτόκολλο. Εχθέ είδαμε σκηνέ πανικού. Διακόπτει από, το έδρα, από την έδρα ο, ο πρόεδρο τη Βουλή τη συνεδρίαση και λέει: Θα απολυμάνουμε την αίθουσα και πάμε όλοι για τεστ. Και φύγανε όλοι, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, για να προστατεύσουν του εαυτού του. Τα παιδιά μα θα τα προστατεύσουμε. Πρέπει να περιμένουμε το πρωτόκολλο, το 50% συν 1, και είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία τη ζωή ενό βουλευτή από ότι ενό παιδιού σε ένα σχολείο. Ναι, η, η αξία τη ζωή είναι πολύτιμη για όλου, πολύ περισσότερο για τα παιδιά, για όλου του ανθρώπου δεν παίρνει σε μέτρο αυτό. την Να πούμε το εξή: και στα σχολεία, καταρχήν υπάρχει το πιο συχνό τεστ που υπάρχει σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιαδήποτε χώρα. Δεύτερον, στα σχολεία, αν μέσω του τεστ επισημανθεί κάποιο κρούσμα, προφανώ και στο μεσοδιάστημα ε, που μεσολαβεί, μεταξύ να ξαναξεκινήσει το μάθημα την επόμενη μέρα. Γιατί πώ βρίσκονται τα κρούσματα με τα τεστ που κάνουν πριν πάμε στο σχολείο, έτσι δεν είναι. Εκεί επισημαίνονται. Και αερίζεται η αίθουσα και δεν γίνεται μάθημα εκείνη την ώρα και δεν φεύγουν, Δε φεύγουν τα παιδιά από το σχολείο. Και είναι το βέβαια και ούτε όλα υποβάλλονται σε τεστ. Μισό Υποβάλλεται μισόλουτο. μόνο πολύ στενός κύκλος Λένε μπροστά, πίσλος, δεξιά, μπροστά, το, ο στενό κύκλο προ Ο Γιωργάκη και ο Δημητράκης που είναι μπροστά και πίσω. Παιδιά... Υπάρχει, ένα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο για αυτού που υποβάλλονται σε τεστ. Όμω αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Πότε βρίσκουμε ότι κάποιο έχει κορονοϊό στο σχολείο, όταν την προηγούμενη μέρα πριν πάει το πρωί τη μέρα που πήρε έχει κάνει το self-test και δείχνει ότι είχε κορονοϊό. Εν τω μεταξύ έχουν περάσει ώρε που η τάξη είναι κλειστή, που έχει αεριστεί, που έχει μπει καθαρίστρια, που την έχει καθαρίσει. Ανώ στην Βουλή δεν παίρνει καθαρίστρια, <laughs> δεν αερίζει τη Βουλή, κατάλαβε. Γι' αυτό τη Βουλή την κλείσαμε για να γίνει το πρωτόκολλο. Ενώ οι αίθουσες που πάνε τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, το μέλλον τη χώρα δεν πειράζει. Ποιο μέλλον τη χώρα. Για να υπάρξουν παιδιά, πρέπει να υπάρξουν γονεί. Οι γονεί, α πούμε, είναι ενήλικε. Η Βουλή έχει ενήλικε. Όχι στη συμπεριφορά. Εννοώ, <laughs> πρακτικά. <laughs> okay. Οπότε, ποιο θα σώσει. Τονίσαμε <laughs> το θέμα. Ο κύριο Πέτσα, λοιπόν, τώρα, άλλο κυβερνητικό άριστο, mm. τον Αρίστων, από την ομάδα των Αρίστων, αναρωτήθηκε σήμερα το πρωί αν όλα αυτά τα χρόνια έχει στοχοποιήσει κάποια κοινωνική ομάδα, άκου τώρα. Μη κυβέρνηση, μέλη της κυβέρνησης κάτι, Και εγώ δεν θυμάμαι Και μου φαίνεται και ακραίο Και, και δεν θυμάμαι κανένα να στοχοποιεί καμία κοινωνική ομάδα Ήταν πριν 6 μήνες Που η κυβέρνησή σα έλεγε ότι πρέπει να διαλυθούν τα κορονοπάρτι στι πλατείε. Λέγατε για του νέου, λέγατε ότι εκείνοι μεταδίδουν τον κορονοϊό. Ο πρωθυπουργό έκανε διαγέλματα επ' αυτού του ζητήματο. Άλλαξαν όλα μέσα σε έξι μήνε και όλα έγιναν ξαφνικά καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφωνία σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία κοινωνική ομάδα που πρέπει να στοχοποιείται από κανέναν. Άρα, κάνατε λάθο, Μουσική. Δεν στοχοποιήσαμε διάστημα. ποτέ κανέναν. Η βασική αιτία διασπορά του ιού στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν η διασκέδαση νέων ανθρώπων. Εμείς δεν το ποτέ κανέναν. Καταρχά, σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη σκέδιοση έξω από Ήταν χιλιάδες κόσμου Ο ένας πάνω στον άλλον... Στο Εμείς το στοχοποιήσαμε ποτέ κανέναν. Υπήρξαν και οι πορείες, αν θυμάστε, με διάφορα αιτήματα και για διάφορους λόγους. Εμείς Στο δεν στοχοποιήσαμε ποτέ κανέναν. Ότι οπωσδήποτε οι χώροι μετάδοση που είναι πολύ μεγαλύτεροι από τις εκκλησίες είναι οι χώροι της εστίασης. Στο Εμείς δεν στοχοποιήσαμε ποτέ κανέναν. Δυστυχώ, οι δρόμοι και οι διαδηλώσει κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια. Δεν έχουν στοχοποιήσει ποτέ. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα τσίρκα που παριστάνουν τις, <laughs> ε, και την κυβέρνηση θεωρούν ότι αυτά που λένε δεν καταγράφονται, δεν δε θα τα βάλει βάλουν. Δεν δε του ενδιαφέρει καθόλου. Α. Καθόλου. Στο υπογράφο, αυτό έχω καταλάβει από το ψυχογράφημα που κάνω σχεδόν 30 χρόνια, του έχω στα αυτιά μου κάθε πρωί. Όλοι. Ανεξαρτήτω χρώματο. Δεν του δε νοιάζει τι θα πούνε. Γι' αυτό και λένε ό,τι να είναι. οριλά λένε, μην βάζει τα αυτιά Εγώ το κάνω αυτό <laughs> αρκετά χρόνια. <laughs> το λέω δεν έχω πάθει τίποτα, μια χαρά είμαι. Σε βλέπω, ναι, σε ναι, είδαμε. Μα, μα για αυτό, λοιπόν. Ε, δεν έχουν στοχοποιήσει όμως ποτέ το μετρό, να τα λέμε και αυτά. Έχουν πει ότι φταίει το μετρό για τη διάδοση στις όχι, το Που είναι όμως. κολλητά ο ένας τον άλλο. Το έχουν στοχοποιήσει ποτέ για γιατί στο μετρό. Για διασκέδαση πας. Το είπανε, άρα Κάνεις ταξίδι πας από... Γιατί κάνεις... Ψυχαγωγία είναι... πεφκάκια Βικτώρια Υπά... δεν υπάρχει καλύτερο... Άλλο και βγαίνεις ανάσα στη Βικτώρια Το μαύρο πάνω. και το... Η Βικτόρια έχει πράσει ένα πλακάκι ακόμα... Αυτά τα ωραία... του το λέτες... Τα Βικτοριανά... Της <laughs> <ναι, ναι>, <laughs> τα λέτες... Τα έχουν καθαρίσει ή είναι... Δεν είναι όχι, αυτό. Ναι. Είναι ότι έχουν σπάσει μερικά και τα έχουν αντικαταστήσει με άλλα που δεν Μάλιστα. βρίσκαν τα ίδια. Είναι design, <laughs> design είναι, είναι διασπορά. Και εσύ άμα σπάσει τα κίτρινα οποία δεν βρήκαν ακριβώ το ίδιο. Χρωματικά κοντά είναι. Πράσινο με την ευριανέα. Ναι, με την ευριανέα, αλλά κάνει. Στο... Εντάξει, δεν πειρά, Γιατί τα κίτρινα τη ομόνοια βρήκαν ίδια. Πορτοκαλό κίτρινα, κροκίτρινα. Έχουν φύγει τα παλιά όλα στην Ομόνια Ναι, ναι, ναι. Είναι πορτοκαλό κίτρινα πάλι, αλλά είναι όλα ίδια καινούργια. Δεν κολλάει εκεί πάντω. Ούτε στα πλακάκια, ούτε στα Και στην ε, υπάρχει μια συζήτηση από προχτέ γιατί εκκλησίες ελεύθερα, γιατί εστίαση με έλεγχο. Παίζει αυτό το γιατί θέμα. Γιατί δεν βάζουν εστίαση για να κουτάλουν όλοι στην εστίαση τη ταβέρνα. Στην εκκλησία δεν. Το είχαμε παίξει πριν καιρό. Είχε βγει ένα ιερέα στο κήρυγμά του και είχε βγει από τα ράσα του. Πού, πού, πού, Είχε κάνει πρόταση. Α, τα χάτε κλείσανε του χώρου τη εστίαση. Γιατί του κλείσανε πονηρά. Επειδή είπαμε εμεί ότι θέλουμε η Εκκλησία να απαιτήσουμε τουλάχιστον να θεωρηθεί ότι είναι χώρο εστίαση. Πώ μέχρι χθε αφήνεται ανοιχτού του χώρου τη εστίαση. Εμεί δεν είναι χώρο εστίαση. Έφτασε! Έφτασε! Εμεί δεν είναι χώρο εστίαση. Δεν έχουμε εδώ τα κόλληβα. Πώς θα τα φάμε τα κόλληβα. Δεν έχουμε το αντίδωρο. Δεν έχουμε τον αγιασμό. Δεν έχουμε τον ουράνιο άρτο. Τη θεα κοινωνία που είναι και αυτή τροφή. Βεβαίω είναι ουράνια τροφή. Βεβαίω δεν σημασία, δεν είναι τροφή. Γιατί λοιπόν δεν μα εξισώνεται με του χώρου εστίαση. Το λέει τόσο απλά. Τόσο, του φαίνεται τόσο λογικό αυτό που λέει. Δεν είμαστε εστίαστοι, δεν έχουμε κόλληβα. Να το. Πρόσωπο, τι να του για πεις. Το και γιατί το έκρυψε. Δεν ξέρω. Ε, από την ταραχή του. Εμπίρεστα κουβέρτο. Κουβέρτο δεν το, το λε. Θέλω να πω. Είναι πολύ λογικοφανές του φαίνεται όλο αυτό. Ποιο είναι το πρόσφορο κουβέρντ. Το κουβέρντ είναι. Το συνοδευτικό. Στα κουβέρντ δεν είναι το κουβέρντ. Το τι είναι τότε. Δεν ξέρω, το πρόσφορο πάντως είναι σίγουρα στο κουβέρντ. Οκ, γι' αυτό δεν το πρέπει. Έχει και η μη γλυκοκρασία, ας πούμε, για το τέτοιο για μετά, για να σβήσεις. Ποικιλίες, ναι, ναι. Και το ούντερμπερκ για μετά. Έχει ούν Ε, αυτά έλεγε τότε ο ιερέα αυτός Τι Επειδή... θα πάρετε Ορίστε το μενού με τα κόλληβα <Κολυβα> Έχω το μενού με τα κόλληβα Και ατάκα... έχει διάφορες παραλλαγές Η Ατάκα δεν έχουμε κόλληβα εμείς <Κολυβα> Για να θεωρηθούμε στίαση Δεν υπάρχει δεν Με ασημένιο κουφέτο Με ρόδι Χωρίς ρόδι Με πτυμπέρ Με μαϊντανό έχει, έχει διαφορές Όταν το είχε πρωτοπεί αυτό ο ιερέα, Είχαμε φτιάξει αυτό θα περιμένουμε όλους να αρθείτε να δοκιμάσετε τα φαγητά μας. Κόλυβα. Γιούρμπαση. Κόλυβα. Ζησκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση. Γίδα γι, γι, γι, νερόβραστη με Χορτόπιτε, Χορτόπιτες. Γαλατόπιτες. Τυρόπιτες. Αντίδωρο. Στιφάδο. Κόκουρα χωριάτικο με... Ουράνιο άρτο. Κόκουρα κρασάτο κόκουρα σούπα, κόκουρα στο φούρνο τη Θεία Κοινωνία να έρθείτε με καλές τιμές και φθηνές τιμές να έρθείτε να μας δοκιμάσετε και θα παράσετε και, πο και πολύ ωραία Ήταν μια διαφήμιση ενός ταβερνιάρη από ένα χωριό που έλεγε τι ωραία πράγματα έχει η Ταβέρνα του και τα είχαμε βλέξει με τα κόλλυβα και, <σχελίδι> <σχελίδι> και τα υπόλοιπα Σήμερα το, όχι σήμερα χτες νομίζω υπάρχει ένα σύνθημα που εμείς διαφωνούμε <σχελίδι> με αυτό <σχελίδι> το Μητσοτάκι Το... Ναι αυτό το σύνθημα. Και υπάρχουν διάφοροι αλλητήριοι τύποι που πάνε έξω, πίσω από συνδέσει καναλιών Ακόμα? και το φωνάζουν. Ακόμα. Ναι. Τι έχει? Σε μία σύνδεση της ΕΡΤΡΙΑ... Το είχαμε πρωτοακούσει στις ροβιές αυτό να πούμε, στη βόρεια έβλεσης Ναι, ναι, ναι από εκεί είχε βγει. Σε μια... ήταν η μια σύνδεση, ήταν η συνάδελφος στη Θεσσαλονίκη στην παραλία και περιέγραφε με μια 38χρονητή ακριβώ, θέμα πανδημία. Τι έχει γίνει και είναι οι άλλοι δύο συνάδελφοι στο στούντιο τη R3. Και περνάει και ακούγεται το πιο καθαρό που έχει ακουστεί ποτέ γιατί σταματάνε όλοι. Και οι συνάδελφοι που είναι έξω και οι άλλοι σταματάνε και ακούγεται το πιο καθαρό που έχει ακουστεί. Να το ακούσουμε έτσι για να δούμε πώ εξελίσσεται το σύνθημα σιγά σιγά. Ε, είχαμε πριν από λίγε ημέρε την 38χρονη που δυστυχώ έχασε την ζωή τη. Όμω να επιθυμήσω ότι έχουμε μια 35χρονη. Κατάκι, που, έχουμε μια 35 χρόνια η οποία συνεχίζει να είναι α, σοντανά, στη α, μονάδα α, Εντατική θεραπεία. Τα ζωντανά, ναι. <laughs> Τα Τα ζωντανά αυτά έχουν όλε. Τα ζωντανά αυτά έχουν, ναι. Ήταν καλό γιατί σταμάτησαν όλοι όταν παίρνανε γι' αυτό. Δεν ε. μίλησαν από πάνω. Σταμάτησε και η ρεπόρτερ έξω και πέρασε έτσι. Με μηχανάκια όλοι αυτοί εντωμεταξύ. Βλέπω να γίνονται μπλόκα σε μηχανάκιδε από εδώ και πέρα. Αυτού του αλυτήρου που εμεί δεν συμφωνούμε με αυτό το σύνθημα. Όχι έτσι κι ε, εγώ Δεν εγώ. έχουμε και αποδείξει. Όχι. <laughs> Απλά καταγράφουμε την ε, πραγματικότητα. Στα γήπεδα χαμό γίνεται. Ξέρω τι γίνεται στα γήπεδα. Εκεί πάει η ρυθμή Καμίτσο, νά, Εντάξει. Ο λαό πάντα έχει μια, αισθάνεται μια ανάγκη να έχει επαφή με την εξουσία. Ναι. ναι. Μέσω ο... σεξουαλική οδού εδώ. Δεν έχει σημασία, αλλά ωραία σικόλες, Η σεξουαλική όμως. επαφή είναι πιο σημαντική μερικέ φορέ τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε τι πρώτε διαφημίσει και εδώ είμαστε σε λίγο. Και ακούσαμε τώρα στο τέλο. Ότι ξεκινάμε το με Σάββατο ξε... αυτό στο κύτταρο. Ποιο ξεκινάτε, εμεί, εγώ. Α, εσύ. Μιλά στο πληθυστικό βενία. Όχι, γιατί είναι η πάντα. Δεν τσόλα πάνη, Τσολιάζη πάνω, ζήτο το πέντε. Στο ιστορικό κύταρο. Στο ιστορικό κύταρο. Πρώτη Για φορά να φανεσυμάτων. Για τέσσερα Σάββατο όλο τον Νοέμβρη. Κοίταξε να δει. Υπάρχει συγκεκριμένο λόγο που βγαίνουν Νοέμβρι στο κύτρο. Γιατί. Ε, γιατί αρχίζεται και έβλεπε εκλογέ του Πασόκ βγαίνω όσο μπορώ να στηρίξω Γιώργο. Άλλο το έχει χρυστεί. Από χτες, ε, ως χρυστός, επικεφαλής, επικεφαλής του, καμπάνιας αυτής. της καμπάνιας στηρίζουμε τον Γιώργο, το Γιώργο μένουμε, για πρόεδρο. Όχι, μένουμε, μένουμε Γιώργο. Μένουμε Γιώργο, ναι. Μένουμε Γιώργο. Μένουμε ασφαλής, μένουμε Γιώργο. <laughs> Άσχετο, <laughs> παρελπτόντως το μαθαχθές σε μια πρόβα που είχα, <laughs> ένας νηφικού. φίλος ηθοποιός έκανε δοκιμαστικό για μια διαφήμιση που θα λέγεται «μένουμε σπίτι». Αυτό λέω. Μόνο. Καινούρια. Έκανε δοκιμαστικό για αυτή τη διαφήμιση. Δεν, δεν, δεν ξέρω αν τον πήραν ο ακόμα. Καλά, εντάξει. Είπε και χθε ο Πρωθυπουργό δεν έχουμε τέτοια. Εγώ δεν τα πιστεύω. Μην τα πιστεύει. Ένα και... φίλο ηθοποιό, ωστόσο <laughs> πήγε και έκανε δοκιμαστικό. Στου ηθοποιού δεν έχω πιστοσύνη. Ναι, εντάξει. Σα ξέρω. Σαν του <laughs> καλλιτέχνε φαντάζεστε και πολλά πράγματα. Mm -hmm. Λοιπόν, από πού είσαι. Ποια είναι η καταγωγή σου, Από την είναι η δική μου. Από τη Μιτυλίνη. Όχι, πέρα, oh, η Λιούπολη. <laughs> από <είναι> τη <laughs> Λοιπόν, πώ συνδέεται η Λιούπολη και η Βόρεια Εβεία, θα απαντήσω μισή και ah, Για είναι χρόνος χρόνο. Την Κυριακή, στην Λιούπολη. Μαζεύουμε για του πυρόπληκτου, κάθε... Ναι, θα σου πω. Ε, η ανοιχτή συνέλευση, η συνέλευση Ανοιχτό Κύκλωμα Ηλιούπολη, μια από τι συλλογικότητε που δραστηριοποιείται εκεί, κάνει ανοιχτό, ένα ανοιχτό πρωτάθλημα μπάσκετ 3x3 σε, στο που. δεύτερο γυμνάσιο. Mm. Ε, όσοι θα πάνε εκεί να παρακολουθήσουν, θα φέρουν προϊόντα που θα κατευθυνθούν στη Βόρεια Εύ�ια, πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, λάδι και καθαριστικά. Τίποτα άλλο. Ελαιόλαδο, αυτά ζήτησαν οι άνθρωποι. Και καθαριστικά. Ή απορριπαντικά ή καθαριστικά. Κάει και πληντήριο. πολλές ελιέ, να πούμε. Παίζει και αυτό όλο. Ναι, αυτά ζήτησαν. Δεν έχει νόημα να φέρνει ρούχα, να... αυτά έχουν ζητήσει και είναι πολύ ωραίο που έχει στο χέρι. Καλά, έχουν, ναι, γιατί έχουν συγκεντρωθεί το προηγούμενο διάστημα άλλα. Αλλά... Επίση, εκεί θα, είναι, θα, γίνει, θα γίνουν οι αγώνε. Από τι 11.30 το πρωί ξεκινάει αυτό το in, στο παίζουν, δεύτερο. Διάφορε ομάδε, ομάδε 3x3 μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Μια από τι ομάδε που θα παίξει, έμαθα χθε, έχει το όνομα Παρτουζάνι. Α. Λοιπόν, είναι, είναι και Ο το κάποιο. Παρτουζάνι, και... μην, μπράβο, Παρτουζάνι με, τον Αθηνόν, δεν μπράβο. Okay. Των Ο Μπέλατσα. Ό, ό, τι θε βάζει είναι Το κάνουν και για λίγο χαβαλέ Θα έχει και μουσική Θα, έχει και, θα έρθουν και μελισσοκόμοι από τη Βόρεια Εύβοια Και θα πουλάνε εκεί τα προϊόντα τους Ο, Από το μελισσοκομικό συνεταιρισμό Ιστιάση Κυψέλη Πευκόμελο, μέλι, Ιδρύς Βελανιδιάς Κυραλυφές και Βάμα Πρόπολης mm. Και όποιος θέλει να πάει Ή να δει το, το μπάσκετ Ή να συνεισφέρει λάδι Απορρυπαντικά καθαριστικά, μόνο αυτά, τίποτα άλλο και αν θέλει αγοράζει και μέλη από τους ανθρώπους Δεν για να ενισχύσει, τους ενισχύσει τους γιατί έχουνε μείνει παραγούς. Χωρί τα μελίσια του. Δεν δεν, και, και τα μελίσια που έχουν δεν έχουν που να τα πάνε να βοσκίσουν. Όλα αυτά λοιπόν στην Ηλίου που αλλού, δεύτερο γυμνάσιο κεφαλαινία και μεσημεία, πάνω στα ψηλά είναι. Έπρεπε να κατεβάσουμε ομάδα, να το ξέραμε. Προλαβαίνει, είναι ανοιχτά τα. Α, ναι? ναι. Πήγαινε, παίξε. Πώ είναι, τρει. Πρέπει να βρω άλλου δύο. Ωραία. <laughs> <laughs> <laughs> Πάρτε το <Έχω> καιρό. <laughs> <πρόβλημα. laughs> Βρε, νομίζω πήγαινε μόνο εσύ, θα mm. καταφέρει. Mm. Από τι 11.30 το πρωί, Κυριακή 7 Νοέμβρη, παίζουμε μπάσκετ για την Εύβεια. Αυτό είναι το σύνθημα. Τώρα. Ερχόμαστε εδώ στην Αθήνα, ήταν ο... Μετά είδες το άλλο με το, το καινούριο ΕΠΑΛ στην ε, Βόρεια Εύβοια, στην, στο Δήμο Ειστίας Όχι, τι έγινε. Που, τι, τι έγινε, το είδες, πρώτα το βάλουμε και στο site. Πού πήγανε 15 παλικαράφις με κουκούλες και βγάλανε το μαθητή που δεν τους άρεσε το χρώμα με του μακιά. δέρματος. Με ένας κουβανός, με πατέρα κουβανό, ένα παιδάκι που φυτάει εκεί, Είναι κουβανό τώρα, έτσι δεν είναι Πακιστανό που έχουν θέμα όλοι. γιατί με το Όχι, δεν πολιτισμό. είναι αυτό το θέμα, είχε άλλο χρώμα στο είχε, δέρμα. Τέλο χρώμα. Ο χρώμα στο δέρμα έμοιαζε πιο πολύ με τι ψυχέ του. Οπότε είχαν θέμα Και μου έκαναν 14 νομίζω παλικάράκια εκεί. Τον βγάλαν έξω, κάναν τα γνωστά που κάνουν. Μπράβο στι οικογένειε, που δεν τα πέθανε. Μπράβο, μπράβο. Ε... 14 εναντίον ενό. Με ανδρία πάντα, πάντα δηλαδή. Έτσι, έτσι. Λες, τώρα, δεν την πάω κότε, τώρα αν πάνε ένα με αυτά. Αυτά ξεκινάνε έτσι και εξελίσσονται όπω όλοι γνωρίζουμε. Ο δήμαρχος Αθήνα βγήκε πριν λίγο στο Sky, τώρα στην τηλεόραση. Τι θα βάλει; λεύκες. Και μίλησε για το δημόσιο χώρο. Ο μεγάλος περίπατος έχει μπει στην τελική ευθεία. Μάλιστα. Προχωράνε όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Mm -hmm. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε γα***ίσει <συμπάνω> δημόσιο χώρο. Τι πάω παραπάνω. Το παρατηρήσαμε όλοι. Είναι ειλικρινή, είναι σωστό, τα λέει κανονικά. Όλο το δημόσιο χώρο. Ναι. Ό,τι έχει στο, στα όρια του Δημαθήκη. Κάνει ό,τι μπορεί όμω να το ε. παραδεχτούμε αυτό. Περιμένουμε και τα πλατάνια. Τι θα γίνει. Τα 82, 86, 85 Α, πλατάνια. Τα πλατάνια πού θα ξεκινήσουν, από τι ηλικία. Δηλαδή, τι θα ανοίξει. τα πάρει δεντράκι μικρό, θα τα πάρει από κάπου μεγάλα, θα τα ξεριζώσει. Πώς θα... Δηλαδή, μέχρι να γίνει το πλατάνκι πλάτανο. Είναι χρόνια πολλά τώρα. Ότι θα μεγαλώσει την Πανεπιστημίου πλάτανο. Ξέρω εγώ. Έχει κάτι πλημμμύρε κάθε τόσο. Θα ποτίζεται. Έβλεπα ο Ζούκεμπερκ αυτά τα μεταβέρσου που θέλει <laughs> να κάνει. Θα είναι <laughs> κάτι ολογράμματα. Αυτό το, το είδα σε ένα ρεπορτάζ ε, καναλιού του εξωτερικού. Και τι ακριβώς ήταν αυτό. Έχει μια αξία. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αλλά αυτό θέλει να κάνει ο Ζούκεμπερκ. Ήτανε ως παράδειγμα... <laughs> το έχετε αυτό που λέει. Ολογράμματα... Ναι, <laughs> ναι. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, είναι ε, δύο φίλες σε μια συναυλία παρακολουθούν και ξαφνικά Στείνεται ένα ολόγραμμα τη τρίτη φίλη που είναι στο σπίτι. Μπορεί να έχει πεθάνει η φίλη. Όχι. Δεν δε ξέρω. Προφανώ πρέπει να έχει έναν, έναν εξοπλισμό. Και, και βλέπουν και οι τρει, η δύο φυσική παρουσία, η τρίτη ολόγραμμα. Προφανώ είναι από κάποιο σπίτι και έχει μπει. Και βλέπουν. Χαίρονται αυτέ που τη βλέπουν. Γεια σου. Συνομιλούν. Και βλέπουν τη συναυλία και οι τρει. Ωραία. Καλά. Το ολόγραμ, καλά. Μπαεί η ζωή. Στο το ολόγραμμα. <laughs> το ολόγυμα μπορεί να είναι την παντόφιλα ή πρέπει να έχει ανδημασία καθώ πρέπει να βλέπει. κανονικά τι μένει όπω ήταν και οι άλλε. Αυτά θέλει να κάνει. Αλλά δεν είναι σε σπίτι. Το, το ψηλοζήσει στο σπίτι. Έλλησε την αυλή, αλλά δεν ξεκλειδώνει η πόρτα. <laughs> Προφανώ θέλει να ξαπλωμό στο σπίτι και έναν εξοπλισμό στον χώρο τη συναβλή ώστε να μπορεί να παρουσιάσει δίπλα. Αμέ να πάρω τον εξοπλισμό εδώ 15 ευρώ να πά. Δηλαδή εδώ που είμαστε τώρα εμεί μπορεί να έρθει ο μπάπε του από τα παλιά. Μακάρη κάτω. Το ε, να το κάνει ο Ζούκεμπερκ. Τώρα φέρε πορτοφόνο. Χωρί ρόφα είναι αυτό. <laughs> Σκέφτηκα τώρα ένα συνάδελφο από παλιά. Όχι, θα όμως, μπορεί ναι. να μιλάει και το ολόγραμμα. Μιλούσε, επικοινωνούσαν σε αυτό. Από, κάτι από κάτι πού συναμβλία. την ακούν αυτέ. Εκεί δίπλα. Δίπλα εδώ παρουσιάζει το πράγμα. αλλά είναι ολόγραμμα. Στο το ίδιο ολόγραμμα ίδιο δεν ίψος. είναι κάτι που το επικοινωνούσε. Ούτε ακούνε, εκφωνάκουστικά. Αυτό, όχι. Ε, μιλάει το ολόγραμμα. Το ολόγραμμα, παιδί μου, μου κάνει έτσι, παίρνει ένα επιχείρημα από μέσα. Ναι, δεν, δεν ξέρω. Αν Μιλούσε, δεν ξέρω. Τι λέει, Γεια σου, τι κάνει, ήρθε και εγώ να σε κουμπάει. Πρέπει πω κουβαλάνε μαζί καμιά κούκλα και την κάνουν ολόγραμμα και έχουμε να κουβαλάμε και μετά. Αν επρόκειτο, έδειξε το ρεπορτάζ. Γιατί τα πάμε όμω αυτά. Γιατί. Θα κάτσει να φουσκώνει τη φίλη σου για να πάμε μαζί να ταιριάξει τον ρόλο. Θα βάλει ολογράμματα πλατάνια. <laughs> Α, <laughs> Α, αυτό από εκεί ξεκινήσει. Το μεταβέρ. Θα γίνει στην Πανεπιστήμια ολόγραμμα. Και να βάλουμε κανονικά πλατάνια και να βάλουμε ολόγραμμα τον Πακογιάννη. Αν είναι κάποιο να μην υπάρχει, να μην υπάρχει ο Μπακογιάννης όχι θες τα στην Πανεπιστημίου να δεις ολόγραμμα Μπακογιάννη. γιατί γιατί ώρα που θες που σκοντάφτει στην Τζίγκιν τη γλάστα με τους <χω> δεν θέλω να βρίσω το πλατάνι θέλω τον θα άλλο. Όχι οι θα στις το, είπα. Α, ναι, το και φύρικες, και Θα πάνε στι Τα δύο εκατομμύρια που πω, πω, με Ναι, θα δούμε. Αυτά τα πολύ ωραία από την πραγματικότητα και την εικονική και την κανονική, που μπερδεύονται αυτά γλυκά τα δύο, στην Ομόνια έχει μπει το συντριβάνι. Το ξέρουμε και είναι και κάποια. Ή... Αληθινό είναι ή εικονικό. Αληθινό είναι το συντριβάνι. Α. Μέχρι στιγμή είναι αληθινό. Τι έχει καταφέρει λοιπόν αυτό το συντριβάνι, Το συντριβάνι της Ομόνιας. Mm -hmm. Ένα άλλο μικρό παράδειγμα. Βλέπουμε το συντριβάνι. Πολλοί από εμά λέμε τι ωραία που είναι το συντριβάνι, Άλλαξε πλατεία. Ναι, προφανώ είναι μια νέα πλατεία. Αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω. Ότι η θερμοκρασία έχει πέσει κατά 3 βαθμού. Στην πλατεία αμμονίας. Από, από τη λειτουργία του Συντριβανιού. Από τη λειτουργία του Συντριβανιού. Είναι λογικό. Ναι. Είναι νερό. Το είναι δροσιά. Η, η... Ωρίστε, το ρίξαμε τρει βαθμού στη θερμοκρασία. Αυτό είναι πραγματικότητα, δεν είναι εικονικό. Όχι μόνο είναι, μα παίρνει να πέσει τη θερμοκρασία τρει βαθμού. Το έχει ετοιμάσει να το λέει το καλοκαίρι. Α, <laughs> και το λέει να ακόμα. Πει την το ξαναπεί τα Το έχει ξαναπεί. Παλιά είχε πει τρεις με τέσσερι βαθμού, σήμερα είπε τρει βαθμού. Το δεχόμαστε. Και χαμοστέρνα που πλημμύρισε και η συγκρού από κάτω χώρε. Τέσσερι Γιατί είναι δηλαδή... και η θάλασσα. Προσπίθεται. Απλά εκεί πρέπει να το περιμένει. Δεν είναι ότι είναι προγραμματισμένο. Οπότε τύχει. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει η θετική, το το ποτήρ Πέφτουν οι βαθμοί. Πού δούμε το θετικό. Όχι, το βλέπω εγώ το Γιατί θετικό. Γιατί όλο και Λοιπόν, έχει πέσει το συντριβάνι δίπλα Η βαθμοί και λίγο πιο έξω. Δηλαδή, πού να βάλω το δεύτερο που <laughs> Στο αυτό συντριβάνι να μέσα. Ναι, μέσα <laughs> στο συντριβάνι. Δηλαδή, αν κατεβαίνω την πανεπιστημίου στα μισά κρυώνω. Από που, μέχρι πού πιάνουν οι τρει βαθμοί του συντριβανιού. Αν Πόσο? υπάρχουν οι πλάτανοι, θα πέσουν άλλου τρει βαθμού. Βάλε και του σιωνιστέ, βλέπω Ιωνιστές, εγώ. Πιγκουίνου θα... θα φέρει. <laughs> <Στο τελείως. laughs> να μου το θυμηθεί. <laughs> θα κάνουν τσουλήθρα πιγκουίνη μπροστά το συντριβάνι. Η Ανταρκτική τη Αθήνα θα είναι η ώρα. Τρει από το ένα, τρει από το άλλο θα φτάσουμε στο πλήν. Ε, νομίζω μετά θα πάμε σε άλλα δέντρα. Τι δέντρα. Δεν, τι έχουνε. Σε μάλλον, δεν πάμε σε μάλλον. <laughs> Όσοι κατοικούν εκεί και μένουν για κάτι καφέ που υπάρχουν και τι <laughs> θα βάλει και τίποτα σε εκεί πέρα. Όσε είναι το συντριβάνει και όλη η πλατεία ολόκληρη. <laughs> Θέλω να πω, γίνονται έργα στην Αθήνα. Ο δημόσιο χώρο έχει. Ε, του έχει συμβεί αυτό που μα είπε λίγο πριν. Σε κόγε, συγγνώμη. Του κόγε. Φυτό είναι αυτό εδώ μεταξύ. <laughs> ναι, ναι παιδε, δέντρο τεράστιο ο ο έχει, δέντρο. Ένα κορμό. Ράνο, κορμό Ράνο Μισό λεπτάκι, ας πει δεν κατάλαβα Για το Σάββατο Χωράνε όλα τα αστεία Καμία αντίρρηση, λοιπόν Κώστας Καραμαλής Ο ασθενής, περαστικά να γίνει και καλά ο άνθρωπος Να είναι καλά να βάζει τις ζώνες ασφαλείας Τις ψεύτικες να οδηγάει σαν άνθρωπο Και να τρέχει με 150 χιλιόμετρα 160 Στην εθνική όπως είπες Στη στροφή Χτες λοιπόν Όχι δεν είναι μαμά λοιπόν. Είπε στην Βουλή ότι δεν είναι τιμόρυχη. Σε κάποια φάση, ακούσαμε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι εμεί ανεβήκαμε στην εξουσία. Εμεί ενώντα η Νέα Δημοκρατία. Εμεί ενώντα η Νέα Δημοκρατία. Με την Βορυχία. Πάτε καλά. Πού ζείτε. Τι λόγο είναι αυτό. Δεν σέβεστε και τέτοια παξίωση έχετε στη λαϊκή εντολή. Ανεβήκε η Νέα Δημοκρατία με την Βορυχία στην εξουσία. Κουτίκαν. Αν είναι τώρα τώρα. Σε λίγο θα πει ότι ανέβηκε και με fake news. Κάπου όπα. Ένα όριο. ένα όριο στην πολιτική ζωή του κόσμου. Ο Κώστα Καραμαλή λέει όταν ήρθαμε εμεί, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Ότι ε. θεωρήσαμε ποιοι είναι αυτοί. Ότι είναι κάποια άλλη. Ε, την ανάγκη να δώσει. Να διευκρινίσει, ναι, καταλάβαμε. Αλλά έχει και τα πρώτα συμπτώματα, οπότε okay, ο άνθρωπο δικαιολογείται. Αναφέρεται αυτό σαν σύμπτωμα. Να λε 40. Δεν ξέρει. Καμιά Α. φορά μπορεί να μην καλά και να σου ξεφύγει. Δεν το ξέρουμε. Η μάλλον που το πέρασα δεν είχα τέτοια ή δεν θυμάμαι να είχα τέτοια. Α, δεν ξέρω να σου α, πω. δεν θυμάσαι είναι θέμα. Στηρίζουμε ω Ελληνοφρένεια Γιώργο Παπανδρέου για πρόεδρο του Πασό για. Πρωθυπουργό, Παλόδυα, πρωθυπουργό, <laughs> πρωθυπουργό. πλανητάρχη. Τρία πει Πότε. Δεν έχουμε ακόμα. Το άλλο. λέω εγώ από προχτέ. Εσεί η Δηλαδή εκλογέ στο Κογκρέσο τώρα, τον το, το, το, το επόμενο διάστημα. Ποιο είναι το Κογκρέσο. Είναι μικρό το Κογκρέσο. Ε, Ο Γιώργο είναι υπεράνω όλων. Και επειδή κάθε μέρα θα ακούμε κάτι για να σας ε, αναγκάσουμε, να βγείτε, να σας οθήσουμε, να πάτε να ψηφίσετε 5 Δεκέμβρη, έχουμε σήμερα αρχικά αυτό. Διότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανένα κόμματα. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015. Η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Όσο και δεν αρέσουν και οι αλήσιες στη Νέα Δημοκρατία. Πούν τώρα. Toria... Και υποστήριξη για την αγρότητα. Φίλες και φίλοι και κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς δεν κάνουμε εκλογολία. Αλλά οι κυβερνητικές γυναικολογίες έχουν δημιουργήσει κλίμα... Λέγεται ότι δεν θα υποθηκεύσει την προοπτική της χώρας Στο βοβό μιας πρόσκυρης κυβερνητικής δημοτικότητας Δίνουμε όλοι το την Κυριακή Τις κάλψες Ο πλούτος του Έλληνα λαού Και πολλά άλλα Αυτό Πόσο είναι, είναι από τα ωραία ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι από τα ωραία Ο πλούτος του Έλληνα λαού Τι λέγαμε πριν για τα ολογράμματα. Τι έχουμε. Ήταν θέμα χρόνου να στείλει Καλά, εδώ. Καλά έχουν γίνει και συναυλίε βέβαια τώρα. Για να... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι έχουν γίνει. Το παρελθόν γίνει με το Μάικλ Τζάξον ή την Πέμπτη. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ. Ο Βαγγέλη από τα Χανιά στέλνει link, σεξ με ολόγραμμα. Πού το βάζει. Πιο επώ, ενώ. Δε, δε, πω, okay, πως... Όχι, όχι δεν θα μπούμε σε αυτή τη. Ναι. Καλά είπα Έχω... έπω... εγώ με φουσκωστικούλα ότι <laughs> θα την παίζει μαζί σου στην τσάντα για συναυλία. Ολόγραμμα σου λέω. Κανονικά θα εμφανίζεται δίπλα. Αχ, και διαλέγει ποιο θε. Δηλαδή έχει σαν το Instagram που διαλέγει φίλτρα Διαλέγεις κάποια γνωστή. Και αν σου εμφανιστεί κάποιο κάποιος, κάποιο που δεν θε. Αυτό και λέω. Στην ή στην ταβέρνα. Και θα skip. είσαι στην ταβέρνα και τρώ και, και, και, και φτεδάκια. Και θα είναι και, και, και, και το ολόγραμμα δίπλα και θα λέτε τι βλακέ. Δεν είναι θα αυτό. Το... Αν το ολόγραμμα. Θα τρώει και φτεδέ κι αυτό. Να πραγαίνω δίπλα δηλαδή. Να θα πληρώνει. Να πληρώνει. Αν δεν φτάνει στο σπίτι τα μοιραζόμαστε κιόλα. Έλεσε παρακαλώ. με τα ολόγραμματα Και άμα εγώ θέλω να φάρω και το ολόγραμμα έχει ωρέξει. Αλλά είναι, είναι που... χόρμη. <laughs> <laughs> τι θα κάνω εγώ που θέλω ώρα να φάω. Τελεία αυτά, αφ αφ γιατί αφ αφορούν α. το μέλλον. Κλείνουμε, πάμε στι διαφημίσει, αλλά με μια έτσι μήνα παραγωγή υπενθύμηση πάλι, γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Γιώργο Παπανδρέου Μπορεί να ψηφίσει οποιοδήποτε, το πασόκει περνώντας... είναι ανοιχτό. Ποιο πρέπει να ψηφίσει όλοι περνώντα και μεράφημα και χωρί. Γιατί γίνεται όμορία. Δεν είναι τώρα. <laughs> Σε εκκλησίε θα γίνει. Σε εκκλησίες Με αυτό που ακολουθεί σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε το Σάββατο στο κύτταρο ε, και live. Και αύριο εδώ, θέλετε, εδώ, κανονικά, καλύτες, κανονικά, πάλι, ναι, εδώ Και αύριο εδώ Για κανονικά. Yeah, yeah, μου Πατέρα Είναι ο μου Αβάσταχτο σκαλέ μου Που σε βλέπω σαν ξέρω Φίλο του ανέμου Προσπαθώ πατέρα, θα τα καταφέρω. Στη ζωή κυνηγημένος Να γυρνά. Μα Ματά μας Πατέρα Δεν τον άκουσες το δόλιο σου Πατέρα Παρασύρθηκες και μέρα με τη μέρα Είσαι Μα*** Κι όμως Και μου Μάνα Τι περιμένει πέμου. μου Τα χειρότερα για τους Έλληνες Σε ένα δρόμο Κατά. Θα σε πάντα σαν δεν τρίξε ριζωμένο. Δε θέλω φάρμακα. Δίχω μοίρα, δίχω ήλιο. Ο ήλιο ο ήλιος ο πάντα θέλει. Κι ουρανό, γέμου, πατέρα. Γυρνά σπίτι με τις πέτρε. Γέμου, γέμου, πατέρα, πατέρα. Είναι μόνο η αρχή. Γε μου. πατέρα, τα νέα. Καταφέραμε και χρεοκοπήσαμε. Είναι οι άνθρωποι απάνθρωποι, καλέ μου. Ναι, ναι, εννο. Η αρχόντη είναι εμπόρη του πολέμου. Γιώργο, κάνει την ανατροπή. Και γελούν όταν το δάκρυμα σκύλα. Γε μου. Αντρέα Παπανδρέο. Μην πιστεύει σε κανέναν ακριβέ μου Ως κι οι φίλοι σου χαρήκαν Θεέ μου Ναι, οραματίζομαι το ανόητο Που έχει πέσει τώρα τόσο χαμηλά Προσπαθώ πατέρα, θα τα καταφέρω Γε μου Ανδρέας Παπανδρέο Τι περιμένεις πέ μου Να γυρίσουμε τον ελληνικό λαό Γε μου γε μου Πατέρα, πατέρα, Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστέ στην εξουσία.